Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Χαρούμενη η Χρυσή. Λοιπόν, οι αποφασίσαντες για ανοιχτά σχολεία το έκαναν μέσω τηλεδιάσκεψης. Πώς, πώς? Οι αποφασίσατε για ανοιχτά σχολεία. Οι αποφασίσαντες, έκανα... Μέχρι... ε. Αυτό θα μπορούσε να γίνει Με... ταινία. Οι αποφασίσαντες. Το έκαναν μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ εμεί κάνουμε διαζώσεις. Για το. Οι Σε όλα τα σινεμά. Η αποφάση. Άλαι. Α, είναι κλειστά τα σινεμά. Α, μαλλίδια. Άκυρο. Περίμενε. Παλιά λέγαμε ότι όταν ανοίγει ένα σχολείο κλείνει μια φυλακή. Τώρα θα λέμε ότι όταν ανοίγει ένα σχολείο κλείνει ένα χωριό. Καλό, <laughs> ε. Ναι, ή και μια φυλακή ανοίγει ταυτόχρονα. Η φυλακή των μαθητών με τα κρούσματα. Με τις μάχε και ο... η κάθε τάξη σε μια γονίτα. Έλα, ρε, κουνούμα, λέ. Έλα, τι θες? Ήθελα καταρχήν να ακούσω τη φωνή σου δρυπερι, τη καβλιάρικη. Την ακούς, σ' αρέσει? Ναι, ναι. ναι να συνεχίσω ναι, ναι. να μιλάω. <laughs> ναι, δεν μου λέ. Μιλάω, τώρα μιλάω, συμβαίνει κάτι. <laughs> Αλλά θα περάσουμε, καλά. Όχι, αδονίζομαι. Απαπαπαπα, ah, είμαι με μεσημεριά. <laughs> την, <laughs> σε βουλεύω. <laughs> με το Μαρκόνι, είσβη Μπελ, μπελά καινούριο. Hey, εντάξει, νομίζω έχω ησυχάσει για την ώρα, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Εντάξει, να σου πω κάτι για την πολιτική κατάσταση και αυτά. Τι να πούμε, ρε φίλε. Φτάσαμε να βγάλουμε τα ψυχάκια με τα πληρωμένα πτυχία, του είναι. Το δεν, θέμα το είναι, πω, είναι πω. Εγώ δεν διαφωνώ. Το θέμα είναι γιατί Νιώμαστε. Γιατί αφού αυτή είναι, ωραία! Είναι, είναι Δεν είναι έχουμε αφού... μάθει είναι. να αγαπάμε, να δεχόμαστε το διαφορετικό. Το διαφορετικό Α. είναι λαμόγιο, είναι ψεύτη, να πατεώνα, είναι επικίνδυνο. Δεχτείτε Α. το! Αυτό, αυτό που λε, αλλά πρώτα ξέρει και κάτι άλλο είναι: ξέρετε, πόσο δέρδει ο άλλο με τον Παστίγιο την ώρα που κάνει σεξ. Και δε πω, να. Σπονάω. Το ξέρει τίποτα, και αυτό σε δέρδει. Αλλά ξέρετε, διαμαρτύρεσαι κιόλα για να το παίξει λίγο κάπω. Δεν είναι για να το παίξει κάπω, είναι για να τον φτιάξει και τον άλλον ανοίγμα. κάτι κάνει. Γι' αυτό το μάλλον τώρα αδονίζουμε το, αδωνίζουμε το... που λείπει το το Γιοργιάδη και όλα αυτά τα μαλάκιστηργιδούς τους και, και το, το, το για κάνες. Εγώ νομίζω αδωνίζουμε τον κόνο που λέμε. ήδη στεριάζει παντού. Ο Αστός το βρήκε. Δεν παντού αυτό. Είσαι ατακάδορος. Είσαι ατακάδορος μεγάλος. Προσπαθώ. Λοιπόν, σε φιλώ Απόστολε. Από ζώλη, χαίρετε. χαίρετε. Μέσω τη εκπομπή σα, θέλω να εφράσω τη συμπαράστασή μου σε ένα ταλαιπωρημένο λαό τη πρώην Σοβιετική Δημοκρατία του Καζακστάν, ο οποίο δολοφονείται από μια μαφιόζικη εγκληματική κλίκα που, στηριζόμενη από του Ρώσου, Αμερικανού και Κινέζους έχουν λαϊλατούν την πλούσια αυτή χώρα και δολοφονούν και οδηγούν στην πείνα και στη φτώ για τον λαό του Καζακστάν. Ευχαριστώ πολύ. Здравствуйте. Поз? Хочу поздравить всех с новым годом и с Рождеством. Дорогой Сергей Викторович. Марушка, транслейт, плиз. Из России. Кто меня видит? То капота авто? Апостолис. ола филе. Αφού λε ότι μιλά γροσικά, θα πρέπει να τα έχει πιάσει τα, λεγ, τα λεγόμενά μου. Χρόνια ε, πολλά. Ε, εγώ χρονιά. τα έπιασα, αλλά δεν, δεν ξέρει ο κόσμο γι' αυτό. <laughs> λοιπόν, εύχομαι χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Θα το έχουν πει και άλλοι μέχρι να πάρω εγώ. Εδώ πέρα είμαι και 13 μέρε καθυστερημένα λόγω του παλιού ημερολογίου. Οπότε πρώτα εύχονται χρόνια πολλά για τον καινούργιο χρόνο και μετά για τα Χριστούγεννα. Ωραία. Θέλω να πω χαιρετίσματα σε όλου του. 7 του Γενάρη Χριστούγεννα εδώ. Ε, χρόνια πολλά σε τα συντρόφια, στον Γκάρ. Στο Στάφη, στη Μαριάνθη, σε εσά με το Θήμιο εννοείται. Ναι, ε, στην ε, Πάτρα και τα άλλα παιδιά, κατάλαβα. Κρατάτε γερά, σα ακούμε, γουστάρουμε να γουστάρετε κι εσείς. Τέλεια. Γεια σα, Αποστόλη, είμαι ο Κώστα από το Εγάλεο. Καλώ τον Κώστα από το Εγάλεο, αρεχόνια και ζαμάνια. Να Χρόνια. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι που άκουσε ένα συνακροατή μας, ένα μήνυμα που έστειλε στο Θήμιο και είπε ότι να πεθάνουν οι κομμουνιστές και τα διάφορα. Λοιπόν, θέλω να του πω του φίλου μας, ο συνακροατή, να κρατήσει κάτι πράγματα που θα τον συμβουλέψει έτσι, φιλικά. Λοιπόν, τα πραγματικά καινοτόμα σήμερα είναι η κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, η νέα κοινωνία του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Είναι η απάντηση για τα οξυμένα λαϊκά προβλήματα του 21ου αιώνα. Φίλε Συνακροατή, κράτησε το αυτό καλά, μελέτησε το καλά το μελετώ και δεν θα χάσεις, ναι. Θα κερδίσει. Εγώ ή ο κρότης. Για το Συνακροατή μιλάω. Α, μελετώ. νόμιζα, μπερδεύτηκα και άρχισα να μελετάω. Κατάλαβε. Συνακροατή μιλάω. Ναι, ναι, ναι. Και εσύ κράτησε το. Ε, το είχατε και το εγώ με την Όλο ο κόσμο θα το κρατήσει. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, μου. Ναι, Ευχαριστώ πολύ. Μα κάνετε ταινία. Όχι, αλλά πρέπει να γίνουμε επιγόντω ταινία. Τι εννοεί, τον Don't Look Up. Ε, βέβαια. Ε, ε, βέβαια. Εντάξει. Ε, αυτό. Νομίζω η δικιά μα περίπτωση είναι μην τον κοιτά στα μάτια κατευθείαν, τα γουρλωτά. ε... Αυτό είναι το θέμα. Ε, Όχι, μην κοιτά ψηλά, ψηλά, <laughs> κοίτα. Το πολύ να δει μερικού που πέφτουν από τα σύννεφα. Κοίτα, ψηλά, σιγά. <laughs> μην τον κοιτά στα μάτια γουρλωτά. δηλαδή. Λοιπόν, ευθεία εννοεί. Κατάματα. Κατάματα μην τον κοιτά. Πάνω, όμως. Αν συντονιστείς με το γουρλωτό του το βλέμμα πάει τέλειωσες. Γίνεσαι σκόνη. Γράψε τα, πώ το λέει. Να σου πω κάτι. Πήγα για καφέ και είπαμε για τα κρούσματα. Τρει εμβολιασμένοι έτσι. Ο ένα ήταν και είχε κολλήσει την όμικρον. Του βγήκε το ράπιντ, αλλά μετά του βγήκε αρνητικό κτλ. Και πήραμε κουμπέτα για τα σχολεία. Και μου λέει ένα φίλο αυτά που είπατε κι εσεί. Ότι ανακαλύψαμε λέει, έτσι είναι ο τρόπο για να ανακαλύψουμε λέει τα κρούσματα. Και λέω τι λέτε, τρε φίλε του λέω. Τι γάβα, Ότι δημιουργούνται τα κρούσματα, του λέω εκεί. Τι τα ανακαλύπτουμε. Ε, ναι, και δεν θα τα έχουμε, παιδί μου, θα έχουμε τα μαλαλά. Κι μέσα μες στο σπίτι μας να μας κολλάνε? Να πάνε να Αν κολλήσουν έξω, να κολλήσουν άλλους, δεν κατάλαβα. Είτε, πώς το λέει. Δουλεύουν όλοι οι δημοσιογράφοι, αυτοί οι παπαγαλάκια δουλεύουνε. Δουλεύουνε. <Κι> Εδώ ο Ρουφιάνος ο... Ναι. Να να που... Καταγγέλουμε... Δεν ακούω καλά Ναι, είμαι... ο Ρουφιάνος λέω καταρχήν, Ρουφιάνος Ρουφιάνος λέω, η γραμμή που καταγγέλουμε τα καρτέλ του κυρίου Άδωνη, του υπουργού μας Μπορώ να κατακύλω yes, please go on. Ναι, ναι, ναι δεν, είναι, δεν μ' αρέσουν οι Ρουφιανιές Έχει περάσει η μόδα τη Ρουφιανιάς, αλλά οκ, okay, το ακούω Εγώ σε επώνυμα ο Ταρίφας είμαι. Λοιπόν άκουδα άδωνη δεν ξέρω τώρα που στο διάλογο πας το βράδυ, πας Ελβετία, Ρωσία, δεν ξέρω που πας. Έχουμε φτηνές τιμές και στα Rapid και στα PCR. Βάλτε το... έναν το... πίνακα το... στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να τα δείτε. Εγώ τα βλέπω κάθε μέρα. Είμαστε χαμηλότερα από όλους. Υπάρχει καρτέλ, κινητή τηλεφωνία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή πάντα από το ένα το έχει 999, ο άλλος το έχει 1000, ο άλλος το έχει 998. Από εκεί να ξεκινήσουμε, εντάξει, διότι το καλάδι της γυμνικό δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο. Είναι και το τηλέφωνο, είναι και το σούπερ μάρκετ, είναι και τα τέλη είναι και το νερό που είναι φτηνό που λέγει ο Μπάμπη. Κατάλαβε. Αποστολή. Παρακαλώ. Ακούει εντυπώσεις. Πώς είναι το 22 μέχρι στιγμή. Mm, διαφορετικό από το 21. Δηλαδή νέα ζωή. New me, me. νέος εγώ, νέα ζωή, νέα Ελβετία, νέος κόσμος, νέα Ιωνία, τέτοια. ναι Να δει ρε, ο βοηθού μου που κάποια στιγμή θα πούμε καλή χρονιά και θα πιάσει. Έτσι και το γαμότο. Κάποια στιγμή στο μέλλον. Προ το παρόν τα χεράκια μα, τη δόση του εμβολίου κτλ. κτλ, κτλ. Τα ξέρει εσύ. Ε, λοιπόν, από τη μία, αυτό το επιτελικό κράτο θα εκένανε το μάτι σε 20 λεπτά, όπω το βλέπει, σε 20 λεπτά. Αλλά στέλνει φτάσει τα παιδάκια δεν είχαν να δώσουν εδώ και 15 μέρε. Δεν τα υπολογίσανε σωστά, δεν τα μετρήσανε σωστά. Αλλά καημένοι τί... και τι έγινε. Έτσι κι είναι ευχάριστο? Άμα δεν είναι ευχάριστο, ευτυχώς ευτυχώ. δεν λες ε, δε, Ναι, Άγιο είχαμε Α, λοιπόν, από, τη εμείς, από τη μία Εμείς είχαμε Άγιο, τα διώξαμε από το σπίτι είχαμε. Αυτά δεν ξέρω τι είχανε, εμείς Άγιο είχαμε Έλα πω τώρα ρε Τι θες Πήρα να σου πω ότι χθες, περάσα πάρα πολύ ωραία Στη Φιλαδέλφια ή στα Φιλαδέλφια όπω λένε Στη Νέα Φιλαδέλφια Κάπου στη Δεκελίας δε δε Στη Νέα Φιλαδέλφια Κάπου στη Δεκελίας Τραγουδάω και λίγο Βύση, έτσι λίγο τσιωρά. Ναι, ναι, ναι, Εκεί, εκεί, εκεί, εκεί δε κελία σήμουνα. Yeah. θέμα ένοπλης ληστείας. Καταγγελμένα yeah. όλα αυτά, έτσι. Εκεί έπεσα, Εγώ έπεσα Σύμμα του Μητσοτάκη Γαμμύεσθε. Oh. Αλλά εντάξει. Τι, τι, λοιπόν, είχα πάει ένα παιδί μου στην πορεία τη Original που είχε κάνει κατά τη κυβέρνηση. <Κι> το ωραίο ήταν ότι εντάξει, γυρίσαν τώρα τα παιδιά να φωνάζουν Μητσοτάκη Γαμύεσθε. Κάνουν ένα ωραίο πανό. Εγώ δεν θέλω στη ζωή να κυβερνήσω. Θέλω να μείνω ο παδό φανατικό. Στο διάλογο την ψυχή μου δεν θα πουλήσω. Γαμύεσθε ο Άδωνη, ο, ο Πλεύρη και ο Πρωθυπουργό. Εντάξει, ήταν δύο συνθήματα με τα οποία δεν συμφώνησα. Ένα που έλεγε εμβόλιο δεν κάνουμε. <Κι> το οποίο όπω το συζήτησα δεν είχε να κάνει με το εμβόλιο αλλά είχε να κάνει με την υποχρεωτικότητα του Μητσοτάκη. Και με τον εκπιασμό που γίνεται σχετικά με το εμβόλιο. Ε, και, αλλά όλα τα άλλα εντάξει, ήταν πολύ ωραία, πολύ πολιτικά. Αυτό που μου άρεσε είναι ότι ενώ είχαν κλείσει το παιδιά μου και την Εκελία και ο κόσμο ταλαιπωρείτο, έβγαινε ο άλλο από το αυτοκίνητο. Δημι... Το, το ταλαιπωρείτο είναι σαν το γητό που λέει ο Τσιπρά. Και γι' αυτό θεωρώ ότι το ορθόν θα ήτω, mm. Τα ελληνικά σα βλέπω είναι άψογα. Το ορθόν θα ήτω, Είμαι και σχολικά μορφωμένο. Είμαι τελειώδητο. Yeah. Τετάρτη Δημοτικού. <laughs> <Ρε>, Αλλού είναι το ανεμοίνουν άλλο αυτό αυτοκίνητο <Ρε>, και φώναζε Μητσοκάκι, το λέω Και εμεί φωνάζμε αιωνία. Λοιπόν, α. αλλά συνεχίζουμε. Μετά αυτό που άρεσε είναι ότι ενώ στην αρχή ήταν η original, μετά Στη Νέα Φιλαδέλφια, κάπου στην και... και Το λέω πάλι γιατί μην το ξεχνάς Είναι ρω... έπωση, είναι Ναι, ναι, είναι Στη Νέα Φιλαδέλφια, εκεί που ακόμα μένεις κοπέλες από τα καφέ που δουλεύανε με τα ρούχα τους Κοπέλες το του Άουσβιτ Συγγνώμη, έρχονται διάφορα, ναι Λοιπόν, αλλά τώρα για να μην χαίρομαι και πολύ επειδή όπως μου είπανε και όλα εντάξει ότι αυτό ήταν σε μια περιοχή όπως είναι η Κινέα Ιωνία, όπως είναι ο Ταύρος, ο περιστέρι. Περιστέρη Α, τα λες και εσύ όμως yeah. δεν κρατιέμαι. Ποιας άμα να πει αυτό πες. Ε, αυτό που πο, πονάει κοκκινιά το πέραμε υποφέρει. Ανάσκεναζι κοκκινιά το πέραμα υποφέρει. Θα κρίσει το εγάλεο που να το περιστέρι. Θα το εγάλεο πονάει το περιστέρι. Θα πετρώ να σου όταν στην Ιωνία. κάτι πολιτικό πάνω σε αυτά που σου λέω. Θα πω <συμπή> εντάξει, άμα <συμπή> είναι για πολιτικό, θα πω το γενήμα θρέμα Δυτικής Αττικής, Έχουμε περηφάνεια, εμεί <συμπή> έχουμε λόγο τιμή. <τη> <συμπή> όταν είσαι κάλο περιστέρι, ξέρω ότι όλοι Με τα που πολύ το θέμα αυτό που ήθελα να καταλήξω αυτό το ότι δεν τα ο το όλοι τον ο πάει να ψηφίσει κάτι, γιατί με το να πέχει πάλι τον ΜΑΡΑΚΑ, τον το Μητσοτάκη, που γάμει θα πάμε χει μάμπα. Αυτό ήθελα να σου πω πως, φίλοι <σώλει> μου, <σώλει> άντε γεια, καλή σειρά Καλά, και γιατί καλή γιατί δεν το από την αρχή, παιδί μου, και έβγαλα όλο <σώλει> επετόριο. Λουσήνε, <σώλει> τώρα, το επετόριο. Όχι το φορέσεις, μου και πει όλα τα τραγουδιά, και για την Ιωνία, πες και τον Νέη του Καζατσίδη, άντε. Να πω το Ιωνία Singula, singula. Bojuana, Bojuana,